Στήχη 5 ως 9. Καθήκοντα κυρίων και δούλων. 5. Η δούλη να επακούεται εις τους κατασάρκα τους κυρίους με φόβον και τρόμον, με ευθύτητα και ειλικρίνιαν της καρδία σας, σαν να επακούεται εις τον Χριστόν. 6. Όχι με δουλείαν πλαστίν που γίνεται μόνο για τα μάτια, εφόσον σας βλέπουν οι κύριοι, όπως κάνουν αυτοί που ζητούν να αρέσουν εις ανθρώπους, Αλλιώ δούλοι του Χριστού εκτελούνται στο θέλημα του Θεού από μέσα από την ψυχή σα με ειλικρίνεια και προθυμία, 7. Με ενδιαφέρον και καλή διάθεση σαν να δουλεύετε ει τον Κύριον και όχι ει ανθρώπου. 8. Να ξεφύρετε δε ότι οποιονδήποτε καλόν κάμει κάθε άνθρωπο, τούτο και θα πάρει πάλι από τον κύριο, ο οποίο θα τον ανταμείψει, δι' αυτό είτε δούλο είναι είτε ελεύθερο. 9. Και οι Κύριοι να κάνετε τα ίδια προς αυτούς, να φέρεστε δηλαδή προς τους δούλους σας με το αυτό πνεύμα της αγάπης και ευνίας με το οποίο οφείλουν να σας υπηρετούν και εκείνοι. Να αποφεύγετε την απειλή και την φοβέραν, πολύ δε περισσότερον, τα στιμωρίας και τα χτυπήματα. Να φέρεστε δηλαδή με επίοικιαν, διότι ξέβρετε ότι και οι ίδιοι που είστε κυρίττων έχετε κύριον εις τους και δεν μεροληπτεί ούτε χαρίζεται αυτός αναλόγως των προσώπων. Αλλά θα αποδώσει στον καθένα το δίκιον, είτε δούλο είναι είτε κύριο.